Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτο ατίσας και της έντισμη μας η ζωή χαρίσαμενος. Χριστός Ανέστη. Κάνουμε ένα λάθο. το ερώτημα του Πολύκαρπου είναι ότι είπαμε κάποτε ότι θα μας κρίνουν οι άλλοι άνθρωποι και ρωτάς, και ρωτάς ο ασκητής ο οποίος δεν είχε ποτέ επαφή με ανθρώπους ποιος θα τον κρίνει και επαναλαμβάνουμε με το ίδιο μέτρο. Γιατί ακριβώς επαφή με άνθρωπον, σχέση δεν είναι η εξωτερική σωματική παρουσία του άλλου όσο η εσωτερική μας διάθεση ενάντια του ανθρώπου. Όπως σχέση δεν καλείτε το να βλέπω ανθρώπους και να μιλώ μαζί τους, αυτό είναι μια αφορμή για να συνάψουμε σχέση και μια ευκαιρία. Αλλά δεν σημαίνει σχέση, Όπως επίσης, και το να είμαι μακριά από κάποιον, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέση. Μάλλον είναι ευκαιρία, το πούμε, και διαφορετικά. Αυτός που αληθινά έχει σχέση με κάποιον δηλαδή συνδέονται με το σύνδεσμο της αγάπης αυτός ο άνθρωπος έχει ανάπαυση έχει πληρότητα και έχει ισορροπία δηλαδή μπορεί να χαίρεται και τη μοναξιά του άνθρωπος ο οποίος δεν χαίρεται τη μοναξιά του και προσπαθεί να την καλύψει είναι αυτός που δεν έχει αγάπη που δεν έχει σύνδεσμο πραγματικόν. Σαφώς ένας που έχει αγάπη θέλει να εκδηλώσει αυτή του τη διάθεση συναντώντας κάποιον. Αλλά και χωρίς αυτό δεν τρελαίνεται. Χαίρεται. Είναι παρόν ο άλλος πάλι. Όταν με τα ψάχνουμε κάποιον να μιλήσουμε, σημαίνει ότι έχουμε κενό, έχουμε έλλειμμα αγάπης. Και θέλουμε αυτό το κενό να το καλύψουμε συναντώντας ανθρώπους και καλύπτοντας αυτή την έλλειψή μας. Συνεπώς... Όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος που δεν έμαθε να αγαπά και δεν έγινε ικανός να δέχεται αγάπη γιατί μεγάλωσε κατά αυτόν τον τρόπο και δεν διαχειρίστηκε τις ελλείψεις αυτές με τη δική του ευθύνη στη συνέχεια για να αλλοιωθεί αυτός ο άνθρωπος συνήθως οδηγείται σε ακατάσχετες σεξουαλικές σχέσεις σε μια προσπάθεια να ανασυνίσει την αγάπη που δεν γεύτηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο οποιαδήποτε αμανία που έχει ο άνθρωπος με τον τρόπο να δημιουργεί, να συναντάει, να κάνει να ράνει δεν σημαίνει αυτό αγάπη Είσαι ίσα σημαίνει το ανείδητο έλλειμμα αγάπης. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αν ο άνθρωπος βαθιά συνδεθεί με κάποιον άλλον άνθρωπο είτε μακράν είτε κοντά εγγύς ζει μια εσωτερική ανάπαυση. Έχει μια ειρήνη, έχει μια σιγουριά εσωτερική που του δημιουργεί μια αίσθηση ότι υπάρχει. Γι' αυτό εάν η αγάπη δεν γεννά αυτή την αίσθηση ότι και την του άλλου υπάρχει αίσθηση παρουσίας και προσπαθούμε αυτό το καλύψουν γιατί μέσα μας είναι η γυμνή καρδιά μας. Κατά αυτήν λοιπόν, ο ασκητής όχι μόνο δε ζει την αγάπη με τους άλλους ανθρώπους ίσως, είναι ομο, ίσως αυτός είναι η αλήθινη αγάπη. Αν είναι ασκητής δηλαδή περνάει την αγάπη μέσα από την αγάπη του Χριστού. Κανείς άλλος. Λέμε στην πιο λειτουργία, να είναι ελληνικά τα τέλη μας. Ρωτάτε ότι βιωθώ το του των άσχετων που δεν θα βάλουμε εκεί κάνα μηνυματάκι. Πώς τα... Τι λειτουργείτε. Ποιο τα ειρηνικά. <συσίλωνο> η Εκκλησία στη Θεία Λειτουργία έχει αυτή την ευχή γιατί θεωρεί το τέλος μας είναι καθοριστικό και είναι δείκτης και είναι τεκμήριο ποια ήταν η στάση ζωής μας και ο τρόπος που χειριστήκαμε την ελευθερία μας. Ταυτόχρονα, η Εκκλησία θεωρεί ότι ο άνθρωπος βλέπει τα έσχατα, βλέπει το τέλος του, αυτό ρυθμίσει πιο είναι βοηθητικό να ρυθμίσει πιο σωστά τη ζωή του. Για να μπορεί να είναι ειρηνικά τα τέλη μας, ασφαλώς αυτό είναι δώρο του Θεού. Αλλά το δώρο του Θεού δεν εκβιάζει την ελευθερία μας και θέλει τη συγκατάθεσή μας. Έτσι δεν είναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν τα τέλη τη ζωή μα δεν είναι ασύνδετα με το υπόλοιπο της ζωής μας και θα έχουμε τέτοια τέλη ανάλογα πώ ζούμε. Είναι τελείω αφελέ να νομίζουμε πώς θα ζήσουμε όπω γουστάρουμε, χωρί συνείδηση και ξαφνικά στη ζωή έχουμε μια εμπειρία ειρήνη. Η εμπειρία αυτή της ειρήνης, αυτή η παρακαταθήκη του Πνεύματος του Θεού που μπορεί να μας συνοδεύει την κρίσιμη στιγμή έρχεται εφόσον το ζητήσουμε όχι με τα λόγια αλλά τις τάσεις ζωής μας. Και η ειρήνη αυτή έρχεται μετά από πολύ πόλεμο με τον εαυτό μας, με τα πάθη μας, με τη φιλαυτία μας που είναι η ρίζα του κάθε πάθους. Αν δεν μπορέσει ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του να σεβαστεί αυτή την ευθύνη που του έδωσε ο Θεός για να αναζητήσει την ειρήνη δεν θα έρθει μαγικά στα τέλη. Και πρέπει να διακρίνουμε αυτό ότι καμιά φορά στην Εκκλησία θεωρούμε ότι τα πράγματα λειτουργούν με μια μαγικότητα. Δηλαδή, θα παρακαλές τον Θεό και χωρί τη δική μου συμμετοχή όλα θα αλλάξουν. Δεν είναι έτσι. Είναι πορεία ζωής που είναι και συνειδητοποιημένη, Ο Θεός δεν λειτουργεί μαγικά. Πατούμε ένα κουμπί και ξαφνικά αλλάζουν, αλλάζει όλη η ύπαρξή μας. Όπως πέσαμε σε μια κατάσταση, από εκεί που πέσαμε πρέπει να γυρίσουμε και να ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία μετανείας, συνειδητοποίησης και αλλαγής. Επομένως, αυτή η κατάσταση της που ευχόμαστε που θεωρούμε ότι είναι δώρο του Θεού, είναι και ευθύνη της δικής μας ελευθερίας. Ζητούμε την ειρήνη γιατί λέμε στο Θεό αυτό είναι το κεντρικό σύνοι της ζωής μας. Το λέμε, το ομολογούμε, αλλά οφείλουμε και να το ζήσουμε. Δηλαδή καθημερινά ασκούμεθα στην εκζήτηση, στην οικοδόμηση αυτή της πνευματικής της εσωτερικής ειρήνης. Να συνεχίσουμε, να αρχίσουμε μάλλον. Λοιπόν, ήταν ε, χθες η Κυριακή του παραλίτου του παραλυτικού, ε, ο Κύριος θεράπευσε το παραλυτικό. Είπαμε και πριν ότι ο Θεός δεν σώζει κανένα με την βία. Και αυτή Γι' αυτό μόνο μπορεί να κατακριθεί ο Θεός ότι μας αφήσει ελεύθερος. Αλλά χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει πρόσωπο. Και δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσης. Στον Κύριο, ο Κύριος, όταν πρόκειτο να θεραπεύσει τον παραλυτικό, αλλά και αν πρόκειται να κάνει οποιαδήποτε θεραπεία, ρωτάει. Για να φανεί η συγκατάσταση του ανθρώπου. Λέει, θέλεις υγιείς γενέστω. Αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Πρώτον, δείχνει την προσωπική σχέση του Κυρίου με τον άνθρωπο. Το ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά, γιατί ακόμα και το καλό δεν το δίνουμε με την βία. Γιατί αυτό το ερώτημα που πραγματικά ταλαιπωρεί την ύπαρξή μας και μας φέρει σε εσωτερική σύγκρουση είναι θέλουμε, «Θέλω, θέλω τον Θεό». Αυτό το ερώτημα είναι πόδινο, γιατί πολλές φορές αποκαλύπτει το ότι δεν θέλουμε. Και επειδή δεν το αντέχουμε το μετασχηματίζουμε αυτό το ερώτημα. Το αλλάζουμε για να παλίνουμε αυτό που έρχεται μπροστά μας και μας ελέγχει. Τι θέλουμε τελικά. Ο Κύριος δεν ρώτησε τον παραλυτικό «Είσαι έτοιμο, του είπε «Θέλεις» Γιατί θέλω σημαίνει είμαι και έτοιμο. Έτοιμο δεν είμαι σημαίνει δεν θέλω. Δεν θέλω να διαχειριστώ την ελευθερία μου. Γιατί νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός σωτηρίας. Ο χρόνος τον οποίο κρινόμεθα είναι το τώρα, εδώ και τώρα ο σωτηριολογικός χρόνος είναι το τώρα η αναβολή είναι ο δαιμονικός χρόνος που έρχεται να μας κάνει να απομακρυνθούμε από την ευθύνη και την πραγματική σχέση με το πρόσωπο του Χριστού οπότε ή αναβάλλουμε ή δικαιολογούμεθα ή προβάλλουμε άλλες αφορμές προκειμένου μην έρθουμε αντιμέτωποι κάθε στιγμή αυτό το ερώτημα ή αν θέλουμε. Συνεπώς το ερώτημα αυτό του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο όχι μόνο για να δείξει ότι οφείλει είναι απαραίτητη συμμετοχή του ανθρώπου αλλά κυρίως για να μας κάνει κάθε στιγμή να είμαστε έτοιμοι να παίρνουμε θέση. Είναι πολύ σημαντικό ότι και αν κάνουμε κάθε φορά να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το στίγμα μας την θέση μας ποιοι είμαστε και τι κάνουμε αυτό πρωτίστως το φίλουμε στον εαυτό μας γιατί γιατί αν δεν το απαντήσουμε στον εαυτό μας ούτε στον άλλο τον συνάνθρωπό μας και πολύ περισσότερο στον Θεό μπορούμε να το απαντήσουμε είναι επομένως πολύ σημαντικό κάθε στιγμή να τοποθετούμε θα ποιοι είμαστε τι θέλουμε και ποια είναι η ταυτότητά μας επειδή αυτό πάλι δεν θέλουμε να το διαχειριστούμε προτιμούμε να το θάβουμε μέσα μας και όσα περισσότερα θάψουμε μέσα μας πράγματα και καταστάσεις τόσο μεγαλύτερη απόσταση έχουμε με τον εαυτό μας και χάνουμε τη σύνδεση με τον εαυτό μας και το ποιοι είμαστε. Κάθε στιγμή λοιπόν, κάθε φορά, έρχεται, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το προσωπικό μας δεδομένο. Κάνω αυτό το πράγμα. Ποιος είμαι, πώς τοποθετούμε. Αν πω, <coughs> τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά δεν το βγάζω μπροστά και το θάβω. Δημιουργεί ακριβώ αυτή τη διάσταση και την απόσταση με το πραγματικό μας πρόσωπο και χωρίς το πραγματικό μας πρόσωπο και συγκρούσει δημιουργούνται αλλά και πολλές ασθένειες κάθε μορφής ψυχικές και σωματικές γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε στο παραλυτικό λέει έγινε τώρα καλά μη και τι αμάρτανε, για να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο μην ξανά για να σου συμβεί κάτι χειρότερο γιατί γιατί δεν είναι πάντοτε σαφώς η αιτία των σωματικών νοσημάτων, η στάση, η αμαρτία αυτή, η πνευματική στάση, είναι δυνατόν όμως και να είναι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σέβεται το δώρο της ζωής που του έδωσε ο Θεός, όπου ζωή δεν καλείται μόνο η βιολογική μας υπόσταση, αλλά ζωή καλείται η ελευθερία μας και η δυνατότητα να αγαπούμε ή να μην αγαπούμε. Ζωή αυτό είναι. Η δυνατότητα είναι να επιλέγουμε ή όχι την αγάπη. Όταν λοιπόν σε αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, αυτό φέρνει ασθένειες. Γιατί η μία αμαρτία είναι να πάρουν ανεντική στάση στην αγάπη. Η άλλη να μην παίρνουν καθόλου θέση. Αυτό είναι χειρότερο. Γιατί είναι χειρότερο, γιατί όταν ο άνθρωπος πάρει αρνητική στάση ξέρει ότι πει αρνητική στάση. Και αν κάποτε θελήσει θα αποκατασταθεί η σχέση του. Όταν δεν παίρνουμε θέση, τι να αποκατασταθεί αυτό που δεν γνωρίζουμε. Που χάσαμε το δίκτυ, που χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Με αυτήν είναι λοιπόν η άρνηση αυτή οδηγεί σε κάθε μορφή ψυχικής, πνευματικής και σωματικής νόσου. Στην περίπτωση εδώ του παραλυτικού το πρόβλημα ήταν κατ' όπω φαίνεται η μοναξιά του η ακοινωνισία του. Το ότι ήταν τόσο φύλλα και τόσο εγωκεντρικός που δεν είχε άνθρωπον γιατί όταν ήταν 38 χρόνια μπροστά εκεί στην Κολυβήθρα δεν ερχόταν κάποιος τον, ο Κύριος του λέει θέλεις υγιείς γεννές του, για να του βγάλει το πρόβλημα. Μα είναι αυτό νοήτο ότι θέλει αφού κάθεται εκεί. Αλλά για να πει δεν έχω άνθρωπον. Για να βγει το σύμπτωμα του προβλήματός του. Και να του πει συνεχεία ο Κύριος δεν έχει άνθρωπο, εγώ έγινε άνθρωπος για σένα. Γιατί όμως θεραπεύτηκε ο παραλυτικός παρόλο που ήταν σε αμαρτία. Γιατί... Καταλάβαινε ότι ήταν παραλυτικό και ζητούσε τη θεραπεία του εκεί τα μπροστά στην κολυβήθρα και ήλπιζε εκεί που δεν υπήρχαν ελπίδε. Μα δεν είχε άνθρωπο, Πώς θα... παραλυτικό, πώ θα πει πρώτο στην κολυβήθρα. Όμω παρόλα αυτά, ανατρέποντα τη λογική, την εξυπνάδα του, γιατί η μεγάλη μα παγίδα είναι η εξυπνάδα μα, το μυαλό μα, νομίζω τα λύνουμε όλα. Αυτό θα του έλεγε το μυαλό, έρεμον, τι κάθεσαι εκεί, παράλληλο, πώ θα μπει, αντιστρατεύθηκε την παγίδα του αυτονομημένου νου του και παραδόθηκε παρά την αμαρτία του στη χάρη του Θεού και περίμενε εκεί. Η παγίδα που ονομάζεται ανυπακοή προς τον Θεό είναι η πεποίθησή μας στον αυτονομημένο μας νου. Τι σημαίνει αυτονομημένος νους που αρνείται τον Λόγο του Θεού αρνείται την φωνή των ανθρώπων και επιλέγει φύλαφτα την υπακοή στον δικό του λογισμό που του λέει μα δεν μπορείς να γίνεις καλά Τι εδώ. αυτό το αρνείται ο παραλυτικός και θεραπεύτηκε γιατί κατάλαβε ότι ήταν παραλυτικός η, ας, η αρχή κάθε, κάθε θεραπείας είναι αποδοχή της νόσου μας, της ασθένειας μας, της αμαρτίας μας, <Συσχε> χωρίς την παραδοχή αυτή δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία όσο ικανοί και αν είμαστε τον έσωσε λοιπόν τον παραλυτικό το γεγονός ότι παραδεχόταν ότι ήταν σε αυτήν την κατάσταση και αρνείται το λογισμό του που του για άλλα πράγματα τι κάθεσαι δεν υπάρχει ελπίδα Για αυτό το λόγο τον προσεγγίζει ο Κύριος αυτή λοιπόν η αμαρτία του ήταν το ότι δεν είχε άνθρωπο και δεν είχε άνθρωπο είπαμε γιατί όταν δεν έχουμε ανθρώπους φέρουμε ευθύνη και όταν λέμε ανθρώπους πραγματικά ανθρώπους. Γιατί αν έχουμε χιλιάδες φίλους δεν σημαίνει ότι είμαστε κοινωνικοί και ότι έχουμε σχέση και ότι έχουμε άνθρωπον Ο άνθρωπος θα αρχίσει να ισορροπεί να βρίσκει την πνευματική του και την ψυχική ισορροπία όταν βρεθεί έστω και ένας άνθρωπος με τον οποίο υπάρχουν σχέσεις Συμή, με το οποίο υπάρχει σχέση αληθινή αγάπη Έντιμη καθαρή μπορεί να λέει αυτό πραγματικά στην καρδιά του και όλος τον αποδέχεται και αντίστροφα και αυτή η σχέση να εξελίσσεται δεν είναι μόνο να πω ότι νιώθω και όλο τον αποδέχεται χωρίς την αλλαγή μου χωρίς την πρόοδο μου, χωρίς την ανάπτυξή μου. Όταν στη σχέση δεν μπορούμε να αποκαλυφθούμε και πολύ περισσότερο να εξελιχθούμε, είναι δεν υπάρχει πραγματική σχέση, δεν υπάρχει αγάπη. Είναι μεγάλο αυτό το κίνο το οποίο διαπιστώνουμε. Και όσο ο άνθρωπος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, βρίσκει υποκατάστατα αυτόν που μπορεί να είναι η πολυπραγμοσύνη η δυνατότητα να θορυβούμε διαρκώς γιατί κάνουμε θόρυβο πολύ απλά δεν θέλουν να ακούσουμε τη φωνή της καρδιάς μας της συνείδησής μας του προβλήματός μας δεν είναι τραγικό ακόμα και φιλανθρωπία κάνουμε σε άλλους για να μην κάνουμε φιλανθρωπία στον εαυτό μας που είναι η βάση του προβλήματος από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και πώς σημαντικό είναι αυτό. Εγώ είναι για τις νέες σχέσεις. Πώς ορίζουμε αυτές Λοιπόν, το σημαντικό είναι αυτό. Να μπορεί ο άνθρωπος να έχει άνθρωπο. Άνθρωπο που έχω λέει. Η πρώτη και βασική ανάγκη του ανθρώπου είναι να αγαπά και να τον αγαπούν. Η πρώτη βασική ανάγκη να μπορεί να αγαπά και να τον αγαπούν. επαναλαμβάνω, όταν λέμε αγάπη θυσιαστική αγάπη. Το να μπορώ να αγαπώ σημαίνει βγαίνω από τα δεδομένα μου και ακούω, αντιλαμβάνομαι τα δεδομένα του άλλου και μπαίνω στη θέση του. Και να με αγαπούν σημαίνει έδωσα το στίγμα μου ποιος είμαι και μπορώ να δέχομαι αγάπη από τους άλλους. Γιατί δεν είναι η ικανότητα να με αγαπούν όταν δείχνω ένα άλλο πρόσωπο ελκυστικό από αυτό πραγματικά είμαι για να με χειροκροτούν και να, να, να, να λαμβάνω την αποδοχή. Ούτε αυτό επίσης σημαίνει θα είμαι αυτό που είμαι και ας με δέχονται οι όλοι οι άλλοι, δηλαδή να μείνω γαϊδούρι και να με δέχονται όσο και καλά. Πρέπει να κερδίσω τον άλλο που σημαίνει να είμαι αυτός που είμαι και να εξελίσω με, Να είμαι έντιμος, να είμαι αληθινός και να κάνω αληθινόν αγώνα με τον εαυτό μου και όχι να έρχομαι καθημερινά να κρύβω τα κοινά μου. Πρώτα στα μάτια του εαυτού μου και μετά στους άλλους. Η δυνατότητα λοιπόν να μπορώ να αγαπώ και να με αγαπούν είναι η πρώτη βασική ενάγκη του ανθρώπου. Στη ζωή μας η χαρά και η ισορροπία, αν θέλετε και ένας όρος που δεν είναι τόσο όμορφος, η ευτυχία, εξαρτάται από αυτή την ικανότητα. Να ικανοποιούμε αυτή την πρώτη μας βασική ανάγκη. Όχι μόνο επαναλαβαίνουμε να αγαπούμε και να μας αγαπούν και αντίστροφα. <κοί> Ίσως η σημασία με αυτή την ανάγκη της αγάπης είναι η ανάγκη να αισθανόμεθα, έχουμε αξία και για τον εαυτό μας και για τους άλλους είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να οικοδομήσουμε αυτή την αίσθηση ότι έχουμε αξία και αυτό δεν είναι εγωιστικό άλλο η περηφάνεια του να στηρίζω την αξία μου στον εαυτό μου και όχι στη χάρη του Θεού και άλλο να πιστεύω στην αξία που μου έδωσε ο Θεός και πρέπει και οφείλω να ενεργοποιήσω Όπω άλλο πράγμα η ταπεινοσχημία η και η μειονεξία, κι άλλο η ταπείνωση. Εκείνο που συνήθω αισθάνεται ότι έχει αξία είναι ένα άνθρωπο που τον αγαπούν ή μπορεί να ανταποδίδει την αγάπη. Αυτό που μα γεννά την αίσθηση, ένα στοιχείο που μα γεννά την αίσθηση τη προσωπική αξία, τη αυτοαξία, είναι εμπειρία ότι κάποιο μα αγαπά ή η αίσθηση ότι και εμεί μπορούμε να δώσουμε αγάπη. Να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη Αυτό όμως Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει πάντοτε Μπορεί να λαμβάνουμε αγάπη Και να μην έχουμε αυτή την αίσθηση Πότε συμβαίνει αυτό Εδώ ξεκινάμε λοιπόν Από την πρώιμη ηλικία Τη βιολογική Από τη σχέση με τους γονείς Τα παιδιά Που οι γονείς τους Τους ικανοποιούν Όλες τις επιθυμίες τους δεν αναπτύσσουν αίσθημα αυτοαξίας. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί παρά τα φαινόμενα οι γονείς δεν τα αγαπούν ή δεν ξέρουν να τα αγαπούν. Συνήθως λυπούμεθα τον άλλον. Η λύπη δεν κρύβει αγάπη για τον άλλο, κρύβει φόβον πόνου. Δεν θέλω να λάβω τον πόνο. Και το κόστο Μια σάνιση για κάποιον που μπορεί να είναι πόδινο Αλλά θεραπευτικό για τον ίδιο Ποια είναι αγάπη τότε Τον τάντεμα, το χάδι η Ικανοποίηση των επιθυμιών Μπορεί να δεις έναν μπαμπά Και μια μαμά Να προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στο παιδάκι του Και του βάζουν για να στηρώται γιατί το ταπούσε Συνοχωρείτε ο καημένος, το χαϊδέψε με το παιδάκι Καταστροφή είναι αυτό το πράγμα Γλυκαν άλλα τα πράγματα Όχι ου Αγάπη δεν είναι η χωρίς διάκριση, επιδοκιμασία της συμπεριφοράς εκείνου που αγαπούμε. <Κι> δηλαδή το παιδάκι μου, το καλύτερο παιδί του κόσμου, ποτέ δεν κάνω αχ πάλι κάρει μου καλό, κόρη μου καλό. Και αυτό το μέχρι το βράδυ τρέφεται με αυτή την ψευδέστηση. Είτε κάνει καλό είτε κάνει κακό, δεν του επισημαίνεται η κακή συμπεριφορά και έχει μια διαρκεία στις αποδοχείς χωρίς να διακρίνεται το πρόβλημα και το λάθος που κάνει. Άρα χάνει τον προσανατολισμό. Χάνει την αίσθηση της αυτοαξίας. Γιατί πολύ απλά το παιδί έχει ένα μέσα του που ξεχωρίζει ότι κάπου δεν έγιναν καλά τα πράγματα. Και άρα αφού μπαμπάς και μαμά με αποδέχονται πάλι σύμπνοι δεν με αγαπούν πραγματικά. Γιατί άμα με θα μου λέγονται αυτό είναι λάθος. Πολλά παιδιά δοκιμάζουν την αγάπη των γονιών του, κάνουν τα να πούν. Θα επισημάνω το πρόβλημα ή όχι. Οι γονεί που ικανοποιούν όλε αυτέ οι ανάγκε στα παιδιά του είναι γιατί προσπαθούν να εξασφαλίσουν τι. Αυτό κοιτάξτε. Όσοι είτε γονεί το κρατήσουν, όσοι θα γίνουν να το κρατήσουν, δεν ισχύει μόνο τους γονεί και σε κάθε μορφή σχέσης. Ακόμα και σε μια συζυγική σχέση, σε μια ερωτική σχέση, σε μια φιλική σχέση Η ισχύει το αντίστοιχο. Ποιο, πώ. Οι γονείς, οι φίλοι, οι ιεραστές, οι σύζυγοι που ικανοποιούν όλες τις επιθυμίες των παιδιών τους, των συνζύγο των φίλων, είναι γιατί προσπαθούν τι, να εξασφαλίσουν την ολοκληρωτική και την αιώνια σε αυτούς. Που είναι βέβαιο ότι θα την εξασφαλίσουν αφού δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα άλλος άνθρωπος στη ζωή τους που θα είναι διατεθειμένος να ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες, σαν τη μάνα καμιά Μόνο αυτή με δεχόταν, μόνο αυτή με συγχωρήσε, μόνο αυτή δεχόταν όλα. Γιατί το έκανε? Για να αποδέχεται παντοτινά το παιδί, τη μαμά. Και μετά ντε αυτό να γίνει σύζυγο. Είναι δυνατό. Και μετά το φάντασμα τη σύζυγου, η μάνα του, είναι ίδια με τη μάνα μου. Αχ, η μάνα μου είναι τα διαφορετική, δεν ξέρω με αγαπά αυτή. Και μετά, αφού και η μάνα, η σύζυγο, δεν ικανοποιεί τον άντρα, δεν ικανοποιεί το πρότυπο τη μαμά που πάντα τον ικανοποιεί όλε τι επιθυμίε, και μια σύζυγος είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει όλε τι επιθυμίε του σύζυγου όπω η μαμά του, δεν υπάρχει τέτοια, δεν κάνει μια παλαβή, αν το κάνει. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει, τι κάνει τότε. Δεν χαίρεται η γυναίκα τη σύζυγο που καταφεύγει στον κανακάρι κι αυτή με τη σειρά τη. Να βρει την καταξίωση στο παιδί τη κι αυτή. Και υπάρχει και ζήλια. Πιο πολύ αγαπά τον ή τη μαμά και υπάρχει ένας ανταγωνισμός και προσπαθεί να τα δώσει όλα η μαμά όχι γιατί κοιτάει την ωφέλη του παιδιού κοιτάει τη δική της συναισθηματική κατοχύρωση και καταξίωση γιατί είναι λυπής και αυτή η σχέση της ή με τον εαυτό της και δικά της προβλήματα όπως το παιδί θέλει την αναγνώριση του μπαμπά και της μαμάς και ο μπαμπάς και η μαμά θέλει την αναγνώριση του παιδιού αυτό ποτέ δεν το επισημάνουμε και αυτό είναι πολύ πιο ισχυρό καμιά φορά Και πολύ πιο επικίνδυνο Γιατί χάνει διάκριση και μας, πίσω από, αυτή, μας, α, από αυτή την ανάγκη Να δώσει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο άνθρωπος Λοιπόν, το παιδί λοιπόν γνωρίζει αυτό που είπαμε και πριν Ανεπίγνωστα έστω τι σημαίνει καλή και κακή συμπεριφορά και απογοητεύεται όταν οι γονεί του επιδοκιμάζουν την κακή και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και δεν αισθάνεται ότι έχει αξία και δεν αισθάνεται με αυτόν τον ρόγο ότι έχει αξία γιατί νιώθει ότι συμπραγματικότητα οι γονείς δεν το αγαπούν Για να αποκτήσει το παιδί αυτό αξία, αυτό που έχουν η βασική ανάγκη αν δεν γνωρίζει ο άνθρωπο την αξία, που όχι δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά έχει τον φόβο του, την ανασφάλειά του για να μπορέσει το παιδί να βρει την αυτοαξία του λοιπόν πρέπει να καταλάβει και κάτι άλλο. Ότι εκτός από το να δέχεται παροχές από τους γονείς, είναι υποχρεωμένο και να αντιπροσφέρει και εκείνο κάτι σε αυτούς. Γιατί ένα παιδί που τα λαμβάνει όλα τι λέει, όταν ένας γονέας μεγαλώνει ένα παιδί με τα χάδια, με τη διαρκή αποδοχή και χωρί λόγο να το επαινεί, τι γίνεται αυτός πιστεύει σε μια φανταστική Κάτι σπουδαίο είναι και κάτι σπουδαίο θα γίνει Και μάλιστα χωρίς κόπο Αυτό τον κάνει τον άνθρωπο Να μην μπορεί να ωριοθετηθεί Να καταλάβει την αξία του Και να μπει σε μια πορεία Οι γονείς που παρέχουν Στα παιδιά τους συνεχώς Και δεν περιμένουν κάποια αντιπροσφορά από αυτά υπονομεύουν απάνθρωπα την αυτοεκτίμησή τους βάλτε λίγο τι συνείδησες να δουλέψει σκεφτείτε λοιπόν αν κάποιος από μικρά παιδιά μας επαινεί μας δίνει διαρκώς πράγματα διαρκώς έρχεται να καλύψει σε μας, δεν μας κάνει υπεύθυνου. δεν μας δίνει ένα ρόλο να εξυπηρετήσουμε στο σπίτι, να δουλέψουμε κάτι τι θα γίνουμε τύρανι πρώτα του αυτού μας και μάλλον των επιθυμιών μας των θελήσεών μας όταν τα παιδιά που δέχονται διαρκώς παροχές αποκτήσουν την κοινική πεποίθηση ότι οι γονείς τους και κατ' επέκταση ο κόσμος όλος οφείλουν να τους παρέχουν αφού μου δίνει ο μπαμπάς και η μαμά και έτσι ήμαθα. νιώθω και ότι ο κόσμος όλος είναι υποχρεωμένο να μου δίνει τότε έχουν υποστεί τα παιδιά, το ανθρώπινο πρόσωπο, μια κρίσιμη αναπηρία. Γιατί θα περιμένουν πάντοτε από τους άλλους να τους δίνουν οικονομικά, συναισθηματικά, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο να του αποδίδουν αυτά που έχει ανάγκη. Και έτσι ο άνθρωπος... Θα είναι καταδικασμένος σε μια τραγική αποστέρηση ανθρώπινης παρουσίας στη ζωή του. Γιατί αφού δεν θα είναι δυνατόν να σταθεί κανένας άλλος άνθρωπος, φίλος, εραστής σύζυγος πλάι του όσο θα, συνεχίσουν, όσο θα συνεχίσει να έχει αυτή την προσδοκία από τους άλλους. Ποιος θα κάτσει δίπλα μας. Δέστε μου τύχε ένα παράδειγμα. Έρχεται ένα φίλος που μου λέει την τάδε. Πολύ ωραία, παντρεύτηκε και τώρα χωρί <Κι> Λοιπόν, η οποία ήταν, ήταν από πολύ εύπορη οικογένεια και πήρε και μια σπιταρόνα στο καλύτερο μέρο τη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτή που έμαθει να λαμβάνει διαρκώ τα ίδια θα πετούσε και από τον Σύζυγο, ήταν αυτονόητο. Χωρί κόπο, χωρί δική της δική, δική, δική προσπάθεια. προσπάθεια. Συνεπώ, ποιο είναι διατεθειμένος να παίξει αυτόν τον ρόλο και να μα δίνει διαρκώ. Άρα, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια κρίσιμη αναπηρία. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι κοντά, του, αργά ή γρήγορα. Θα υπάρχουν άνθρωποι που υπάρχει συμφέρον. Όταν χαθεί αυτό το συμφέρον, κανείς δεν θα σταθεί κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Οι αναπηρίε λοιπόν που δημιουργούνται στα πρώιμα στάδια της ηλικία μας τη είναι σχεδόν μη αναστρέψιμε καταστάσει. Είναι μη αναστρέψιμα θεμελιακά στοιχεία τη προσωπικότητα του ανθρώπου. Αυτά είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ποια είναι. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσδοκία και σε κάτι άλλο. Όταν είναι υπερβολικές οι προσδοκίες των γονέων από τα παιδιά. Υπάρχει και το άλλο σύμπτωμα, η άλλη εκτροπή. Γιατί δεν βλάπτουν, δεν βλάπτουν τα παιδιά μόνο η η, ανυπα... η απουσία προσδοκιών από... των γονείων από τα παιδιά... βλέπουν και οι ψηλές προσδοκίες. Κυρίως δε οι προσδοκίες των, παιδ... των γονείων... να διαπρέπουν τα παιδιά τους. Αυτές λοιπόν οι παράλογες προσδοκίες... παραλύουν τα παιδιά. Τα πανικοβάλλουν... και τα κάνουν να, να... να παρετούνται από οποιαδήποτε προσπάθεια. Αλλά και οι υψηλέ προσδοκίες δημιουργούν την αίσθηση στα παιδιά ότι δεν με αγαπά ο πατέρας μου και η μάνα μου και με έχει απλώς για τη δική του προβολή και καταξίωση. Όταν όμως οι γονείς βάζουν όρια στη συμπεριφορά των παιδιών τους και τα όρια δεν μπορεί να είναι κοινά σε όλα τα παιδιά οφείλει ο γονιός να καταλάβει την προσωπικότητα του παιδιού, τις συναισθηματικές αντοχές, τις δυνατότητες του και σύμφωνα με αυτά να θέτει τα όρια... Και όταν τίθενται, λοιπόν όρια στη συμπεριφορά του παιδιού και όταν έχουν κάποιες λογικές προσδοκίες οι από τα παιδιά και ελέγχουν αυτές οι προσδοκίες, τα παιδιά βελτιώνονται. <και> Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε δύο γονεί που λειτουργούν ανταγωνιστικά. Και το παιχνίδι του ανταγωνισμού τους είναι τα παιδιά τους. Και έρχεται ένας και λέει το καλύτερο παιδί του κόσμου το αχρηστεύει από τη μια άρα πάντοτε θα τυχάνω της αποδογής του ανθρώπου και ο άλλο γονιός σε έναν γνωσμό. εσύ το χάλασες, το χέρι το παιδί δεν κάνεις τίποτα τρελαίνεται αυτό ο ή όχι θα μπει ποτέ σε μια λογική σειρά θα είναι ένα φαντασμένο παιδί που δεν έχει ποτέ σχέση με την πραγματικότητα του εαυτού του δεν θα έχει πίστη στην προσωπική του αξία και θα είναι ανάπηρος τον αγαπήσει δεν μπορεί να κάνει σχέση αυτός ο άνθρωπος. Με αυτή την Ελληνία λοιπόν να ξεκινούν τα πράγματα από αυτήν την βάση. Με τα όρια που βάζουν οι γονείς στα παιδιά τι λένε όταν βάζει όρια ο γονιός. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει σας αγαπούμε και νοιαζόμαθα για σας. Και όταν τα παιδιά αντιδρούν τι λένε. Απόδειξέ το. Όταν αντιστέκονται. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι, Εγώ ε, ε, Μάλλον δεν είμαι. Αλλά είμαι δασκάλα. Ξέρετε, αλλιώ φέρεσαι σε ένα παιδί όταν θε να δομήσει χαρακτήρα, και αλλιώ φέρεσαι σε ένα παιδί όταν θε να δομήσει οξυδέρκεια. Όταν θες να δομήσει οξυδέρκεια, το ψυχώνει και το κάνει Einstein. Όταν θε να δομήσει χαρακτήρα, το μαλώνει. Είσαι αυστηρό, ...και πρέπει να υπάρχει να υπάρχει κάποια ισορροπία πράγμα του οποίου είναι δύσκολο φυσικά... Ξελόδο, το παιδί, το ιδίκλωτο, τις ολογικές του καταβολές. Oh, δεν ξέρω τι, τι θα κάνεις για να το κάνεις οξύδερκη. ...φαντάζομαι να είσαι καλός δάσκαλος... ...αλλά για να κάνεις χαρακτήρα και ενθάρρυση χρειάζεται... ...και έλεγχος χρειάζεται και τα δύο χρειάζονται. Αλλά αυτή είναι η ευθύνη των γονίων. Πάμε όμως και σιγά κάτι αλωνυμία πλευρά. Να σας εδώ κάτι να καταλάβετε. <κυρίζω> Διάβαζα αυτό ένα πατερικό κείμενο που μου για τον παραλυτικό, θα δούμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν τον βρίσκονται, το αλλά έχω πρόχειρο. <συρίζει> <σπάντα>. Α, το <συρίζει> Είναι αξιέπαινο, αν και φαίνεται αξιοκατάκριτο το έργο εκείνο που έκαμε ο νέος εκείνο, τον οποίο παίρντας οι δίμοι για να τον κρεμάσουν επειδή ήταν κλέπτης. Παρεκάλεσε τους δημίους να τον αφήσουν, να πλησιάσει τη μητέρα του, η οποία ήταν εκεί κοντά και έκλαιε. Εκείνη, αν και άσπλα, εχνεί στις συμφορές των άλλων, όμως τότε, δεν γνωρίζω πώ εφάνισα συμπαθητική και έδωσα ανάδεια στον καταδικασμένο εκείνο νέο να έλθει κοντά στη μητέρα του. Νομίζοντας ότι θέλει ίσως να την ασπαστεί και να της πει τον τελευταίο υγιένε αφού εκείνη την ώρα επρόκειτο να αποχωριστούν με τη ούτων χωρισμό. Άφησα λοιπόν η Δήμη των νέων αν και δεμένο, και πλησίασε τη μητέρα του και εκεί που έκανε πω θέλει να της πίναν λόγων κρυφών αυτός αρπάζει με τα δόντια του αυτή της και το κόπτη. Από αυτό το ασεβές έργο εταράξε πολλοί τους εκεί. Οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό ο νέος ήταν άδικο όχι μόνο στου άλλου, αλλά και στην ίδια τη μητέρα του. Εκείνο όμω αποκρίνεται, αυτή είναι η αίτιο αυτού -του, του θανάτου μου και όλη τη άλλη μου κακοία. Διότι αν μου έκοπτε τη συνήθεια που είχα στην νεότητά μου να κλέπτω τι πλάκε που είχαν για να γράφουν οι συμμαθητέ μου, δεν θα τολμούσε να κλέψω και περισσότερα και ακολούθω τα μεγαλύτερα και έτσι να έλθω σε αυτή τη συμφορά. Βεβαίως αυτή είναι μία πλευρά, όπως κι αν μεγαλώσαμε. Δεν καταργείται τη ευθύνη μας να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας μας, της προσωπικής και της ευθύνης μας. Και εκεί ακριβώς έρχεται. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκαταστήσει την προσωπική του αξία, για να μπορεί να είναι ικανός να έχει σχέση και να αγαπά, οφείλει να διορθώνει τον εαυτό του. Από πού? Για να διαφετακτοποιήσει το σύμφωνα με αυτά που δεν θεωρεί ότι θα δεν θα δεν είσαι που Πρέπει να περάσει τα Λοιπόν, θα πούμε το. Σιγά σιγά. <éd MARCES> λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπο να βρει την αξία του, Αναγνωρίζει το παρελθόν, γνωρίζει την κατάστασή του αλλά αναλαμβάνει και την ευθύνη του παρέλου, και Ο άνθρωπος ελέγχει τον εαυτό του, δελτιώνει τον εαυτό του, αξιολογεί τον εαυτό του και πορεύεται. Όσο δεν είναι ενεργοποιημένοι σε αυτή τη διάσταση προόδου εξελίξεως και αναπτύξιως μας, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να έχει κίνητρα για αυτό το πράγμα. Για να έχει κίνητρο ο άνθρωπος όμως για να αλλάξει για να αλλοιώνεται χρειάζεται να κοιτάξει τον εαυτό του με ειλικρίνεια και να γνωρίσει και να αποδεχθεί την πραγματικότητά του αν δεν αποδεχθούμε την πραγματικότητά μας και δεν δούμε αληθινά τον εαυτό μας δεν αλλάζουμε με αυτή την έννοια όμως ερχόμαστε σε αυτό που είπατε πως μπορεί κάποιος να καθαρθεί να γίνει γονιός έτσι δεν είπατε αυτό ακριβώς οφείλει να κάνει δηλαδή τι να βρει το κίνητρο μέσα του να βρει τον εαυτόν του Σπύρο είδες εδώ δεν είναι σπίση συζητούσαμε που ασχολείται με τους ανώνυμους του λέει ένα που είναι εξαρτημένο. δεν είναι μόνο ο αλκοολισμός ούτε ο στην ναρκωτικά Υπάρχουν αυτά που είναι πιο επικίνδυνα. Αυτά είναι λιγότερο επικίνδυνα γιατί τα βλέπεις. Άλλε εξαρτήσεις που δεν τις αναγνώριζουν τις θεωρούμε φυσιολογικές. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνετε, του λέω. Να αποδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Να καταλάβουμε ότι κάναμε ζημιά σε άλλους και να στήσουμε τη βοήθεια ταπεινά του Θεού και των ανθρώπων. Αυτό είναι πρόταση πνευματική. Η αλλαγή του ανθρώπου ξεκινά από την απόφαση Θέλω. Πρώτον, θέλω να γίνω γονιός γιατί. Γιατί. Να δώσω την καρδιά μου. Να δώσω αγάπη από αυτό που περισσεύει. Ή να καλύψω την έλλειψη που δεν έχω. Η έλλειψη που δεν έχω πώς καλύπτεται. Τι σχέσεις γιατί τις έχουμε. Για να δώσουμε αυτό που έχουμε. Ή να πάρουμε από τον άλλο αυτό που έχει να μας δώσει. Τι σημαίνει με καλύπτει σχέση. Δηλαδή τι, μοιράζομαι τη γνώση της καρδιάς μου, την εμπειρία της καρδιάς μου, τον πόνο της καρδιάς μου, την αναζήτηση τη καρδιάς μου, αυτό που θέλω να εξελιχθεί ή πάω να εκτονωθώ Σε κάθε πράξη, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε το στήμα μας. Για ποιον λόγο. Συνεπώς, το πρώτο βήμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι αυτό, να βρούμε. Την πραγματική μα αξία στην πνευματική διάσταση, στην υπαρξιακή διάσταση, στο πρόσωπο του Χριστού, λέει άνθρωπο, και έχω. Και λέει ο Χριστό στην εγγνωμολογία, λε δεν έγινε άνθρωπο. Μα εγώ για σένα άνθρωπο έγινα και λε δεν έχω άνθρωπο. Δεν τον αναγνωριζούμε, Εμεί θέλουμε τον άνθρωπο που κουστάρουμε με τον τρόπο που θέλουμε, που θα ικανοποιήσει τι μας. μα. Τι σημαίνει σχέση τελικά. Όλοι έχουμε κατά νου μια σχέση τι κερδίζουμε, όχι τι δίνουμε. Για να κλείσουμε τα ματάκια της συνειδήσεώ μα και να δούμε τι έχουμε κάτω όταν τα λέμε σχέση και περάσαμε καλά. Γελάσαμε, φάγαμε καλά, ξεκουραστήκαμε, το γλεντήσαμε, κερδίσαμε από τον άλλο. Ποτέ κανεί δεν προσεγγίζει μια σχέση, μια διάθεση να δώσει αυτό που έχει η καρδούλα του. Δεν είναι σχέση αυτό. Δεν είναι εκμετάλλευση αυτό. Πώ λοιπόν την εκμετάλλευση την ονομάζουμε σχέση και αγάπη. Τρελαθήκαμε. Εκμετάλλευση είναι αυτό το πράγμα. Όταν οι άλλοι Θέλει να γίνει μάνα, γιατί θέλει να γίνει μάνα, για να ικανοποιηθεί το μητρικό τη αίσθημα, γιατί ο ναρκισισμός τη, όχι να δώσει αγάπη, όταν η άλλη θέλει να πα... θέλει... βιάζεται να... να παντρευτεί να κάνει παιδί, βιάζεται γιατί αγαπάει ένα σύντροφο. Βεβαίω έχει το δίκιο τη, γιατί οι άντρε παλάβωσαν και θέλω να παντρευτούν στα 60 αφού δεν την βρουν την πια. Και η κοπέλα δεν έχει περιορισμένα όρια, γιατί κλιμακτήριο, τι να κάνουμε. δεν έχει κλιμακτήριο. Οπότε τι γίνεται. Ο άντρας φαντασιώνεται με τον αρχισμό του την τελειότερη γυναίκα. Η γυναίκα βιάζεται να υπακούσει αυτή την δυνάγκη του άντρα της τελειότερης γυναίκας με μια ανάγκη που τη βιάζει και το περιβάλλον και η κοινωνία και η διευθύνση τη ότι πρέπει να εκτονοθεί η φύση να γίνει μητέρα. Και επαγγελεί σε αυτήν την ανάγκη. Οπότε σου λέει πάντερ άδει παντρευτό πειράζει να βρένα να κάνουν παιδί τουλάχιστον. Τι λες, πάρα και πιο εύκολο, πάνε σε μια τράπεζα σπέρματος, τελείως ιστορία. Ο κόσμος θα έχει σοφά. <laughs> Αυτό είναι αγάπη ή η ικανοποιηση ενός ναρκισισμού και μιας έλλειψης. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Και ξεκινούν από μέσα μας, τι έχει η καρδιά μας, τι θέλει τελικά. Έχουμε παρανοήσει, έχουμε χάσει τα λογικά μας. Σχέση πρωτίστω σημαίνει η διάθεσή μου να δώσω αυτό που μου χάρισε ο Χριστό. Την πληρότητα τη καρδιά μου, που μπορεί να είναι και αναζήτηση. Ξέρετε, τι σημαίνει πληρότητα Χριστού. Και τι κάποιοι σιγά, τώρα να βρούμε Χριστό για να γίνουμε φίλοι με τον άλλο, να γίνουμε αδέλφια με τον άλλο, να γίνουμε σύντροφοι με τον άλλο. Τι σημαίνει η πληρότητα Χριστού, Η συνειδητοποίηση τη έλλειψη του Χριστού, που για μένα είναι πόνο και καημό, είναι πληρότητα. Είναι φω αυτό το πράγμα στην κατάσταση που είμαστε. Κόλαση και σκοτάδι είναι αυτή την έλλειψη που τρυπά την καρδιά μου και τη βασανίζεται να την κουκουλώνω με χαζοφιλίε. Αυτό είναι σκότος, αυτό είναι δαιμονισμός. Να θέλω αυτή την έλλειψη που τρυπά την καρδιά μου, που είναι απουσία του φωτό, να, να μην μου γίνεται καημό για να τον κοινωνώ με τον άλλον και να συμπροσευχόμεθα και να γινόμαστε ένα σώμα σε αυτόν τον πόνο τη αναζήτηση. Να το κουκουλώνουμε σε μια βλακώδη αίσθηση φιλίας και σχέσεως. Που είναι μια κατάσταση εκμετάλλευση κινικής μάλιστα με το χείροτερο τρόπο. Πως μπορεί η ψυχή να ξυπνήσει. Λοιπόν δεν μπορεί να πει κάποιος εγώ θέλω πρώτα να δω Χριστό και μετά. Όταν συνομίζεις ότι δεν έχεις και σε πονά, αυτό είναι Χριστός. Λοιπόν, εάν εγώ δεν έρχομαι σε Αυτόν, δε σε τι είναι που το λέει Ελθώνει σε Αυτόν. Αυτή είναι η μετάνοια. Αλλιώ είμαστε εκτό αυτού. Τι σημαίνει εκτό αυτού, Είναι όροι πνευματικοί που ταυτίζονται και με του ψυχολογικού όρου. Να βρει τον εαυτού του, λέει ο ψυχολόγο. Ο πνευματικό λόγο σου λέει: Έλα στον εαυτό σου. Βρε αυτό που έχει ανάγκη, γονάτι ζείτε το έλο του Θεού. Αν λοιπόν δεν έλθουμε σε αυτόν, δεν μπορούμε να αφήσουμε και σε σχέση με τον άλλον. Προηγείται αυτό. Αν έλθουμε εσύ αυτόν, θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε σχέση και με τον Θεό. Ο Θεός είναι πάρα πολύ πλησίον μας, είναι εγγύης. Εύκολος είναι ο τρόπος συνάντησής Του. Το δυσκολεύουμε εμείς γιατί ψάχνουμε άλλους Θεούς. Και κυρίως τον Θεό που λέγεται Εγώ. Το Εγώ μας. Που λαμβάνει πολλές μορφές. Την ανάγκη για πρωτεία, την ανάγκη για επιτυχία, την ανάγκη για το άριστο, οποιας δίποτε μορφής. Αυτή η τρέλα λοιπόν του Εγώ. Ο άλλος ξέρετε γιατί θέλει την καλύτερη γυναίκα, γιατί τον μ όχι γιατί θέλει την τη γυναίκα Όμορφη Έξυπνη, ευφύης Άλλος θέλει πλούσια, άλλος με πτυχία Γιατί για να καταξιώνεται στην επιλογή του Είναι σχέση και αγάπη Αυτό το πράγμα Η φιλαυτία μας αυτή και αυτός ο εγωισμός μας Μας αφήνει Δυνατότητες Να ενεργήσει η χάρη Θεού Όταν καταλάβουμε την ξεφτίλα μας Και γονατίσουμε Με ταπείνωση Ερχόμενοι εις αυτόν εις το ταμείο μας. Είναι μια έκφραση αγιογραφική πολύ σημαντική. Λέει όταν θέλει να προσευχηθείς κλίσου στο ταμείο σου. Εμείς δεν έχουμε ταμείο. Τι ώρα αποτελεί ταμείο, λέει ταμείο. Κοίτα κονόμαμε πραγματικά. Η μεγάλη κονόμα εκεί γίνεται. Σε αυτό το ταμείο. Αυτό το ταμείο το ξεχάσαμε εμείς. Και ψάχνουμε άλλες κονόμες. Οποιασδήποτε μορφής. Όταν λοιπόν δεν πούμε εις το ταμείο μας, τι γίνεται. Δεν έχουμε ποιότητα, δεν έχουμε περιουσία εσωτερική. Τι θα δώσουμε, τι θα κοινωνήσουμε με τον άλλον. Όταν λέω σχέση και κοινωνία σημαίνει κοινωνία λόγου. Ποιο είναι ο λόγος. Όχι αυτό που φαντάζομαι, αυτό που μου δόθηκε. Όχι αυτό που ένας οξυδερκής νους ανακάλυψε. Αλλά αυτό που δόθηκε στην καρδιά είναι ο λόγος ο πραγματικός. Αυτό ο λόγο λοιπόν που είναι οι μετοχέ μα στου ουρανού μα δίδεται να κλειστούμε στο ταμείο μα εντό μόνες στη βασιλεία των ουρανών. Πρώτα πρέπει να βρούμε τη βασιλεία του Θεού εντό ημώνια γιατί βρούμε και στον αδελφό μα. Και αληθινά να έχουμε βασιλεία ουρανό στι σχέσει. Λοιπόν, πρωτίστω αυτό που έχει να κάνει κάθε ψυχή, δεν είναι παντρεμένη την ανήπαντρη, είτε ξεκινάει τώρα ή μετά, δεν είναι υπόθεση χρόνου, είναι υπόθεση διαθέσεω και συνειδητοποίηση. Αυτό θέλει ο Θεό. Τη διάθεση, τη συνειδητοποίηση και τη συντριβή είναι καλύτερε προποθέσει. Δεν υπάρχει άλλη προπόθεση. Και αυτό δεν απαιτεί χρόνο, απαιτεί διάθεση ψυχής Δεν είναι εύκολο όμω. Ποιο άνθρωπο που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, θα μπει κάποιο: Τι μεγάλη ιδέα! Έχω ξε... ξεφτείλα, είμαι. Είναι η άμυνά σου. Όποιο άνθρωπο φτύνει τον εαυτό του με τα λόγια του, με τη ζωή του, με τι πράξει του είναι γιατί, γιατί λατρεύει τον εαυτό του και επειδή δεν κατάφερε να γίνει αισθητή η παρουσία και η ύπαρξή του με, τα, με τους ηρωισμούς και τα επιτεύγματά του επιλέγει το την άλλη όψη αλλά του ιδίου ε, νομίσματος να επιδεικνύεται ως άχριστος. Είναι αμαρτία να επιδεικνύουμε τον εαυτό μας ως άχρηστον γιατί ο εαυτό μας, ακούστε το, δεν μας ανήκει, είναι του Χριστού. Έχουμε δικαίωμα το δοχείο του Χριστού. Την μορφή του Χριστού να την ξεφτιλίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εκτός αν πιστέψαμε πόσο αυτός μας μας ανήκει. Άλλη ιστορία είναι αυτή. Εφόσον λοιπόν αυτός μας αποδεχόμαστε, δεν μας ανήκει και είμαστε η πνοή του Χριστού, είμαστε το σώμα του Χριστού τότε δεν έχουμε, την... δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεφτιλίζουμε τον εαυτό μας. Άλλο η ταπείνωση και άλλο ένα επιτιδευμένο και κοφαντικό φτύσιμο του εαυτού μας για να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας έστω και αρνητικά. Ταπείνωση Τα σημαίνει να ζούμε χωρίς να μας παίρνει κανείς πρέφα τον πόνο τις καρδιάς, αναζητώντας τα ουσιώδη της ζωής. Αυτά που μας χαρίζει ο Θεός. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? είπατε πραγματικά ότι ο Χριστός ρώτησε τον παραλυτικό εάν θέλει να γίνει καλά. Σε άλλα κομμάτια της Αγίας γραφή, δηλαδή όπως το κουρύει, αν σε αγαρήσει κάποιος ένα νυντιπάτιας λίγο, δεν θέλω τα ηλιά, θέλεις ή άμα δεν θέλεις. Πρόταση κάνει σε αυτόν που θέλει να το ακολουθήσει. Πρόταση κάνει σε αυτόν που θέλει να το ακολουθήσει αυτό. Εδώ στο λόγο του Πατρός αναφέρεται για τον παραλυτικό και μιλάει για την πνευματική παραλυσία που είναι η εξάρτησή μας από τα πάθη και τις συνήθειες. Και λέει... Ο παράλυτος λέει είναι ο αμετανόητος, λέει οι αμετανόητοι αμαρτωλοί είναι οι οποίοι μένουν κατάκητοι, παράλυτοι, ακίνητοι στην εργασία των εντολών του Θεού, δηλαδή δεν τολουνούν να εργαστούν τις εντολές του Θεού. Όλους αυτούς εικονίζει ο παράλυτος, εκείνος ο οποίος αποστρέφεται των ιατρών του, εκείνο που έχει άνθρωπον των Υιών του Θεού. Ο οποίο μπορεί να τον ιατρέψει σε μια στιγμή, χωρί να χρειάζεται άγγελο να έλθει να ταράξει το είδωρ μία φορά τον χρόνων. Επειδή αυτό ο ίδιο είναι ο τη μεγάλη βουλή Άγγελο, και μάλιστα έχει στήσει πολλέ φορέ κολυβήθρε εμπρό στου οφθαλμού του Αμαρτολού. Ποιε κολυβήθρε? Είχαμε την κολυβήθρα του Σιλοάμ. Στην εκκλησία έχουμε άλλε κολυβήθρε. Ποιε? Μα έχει μπροστά ο Χριστό. Ξέρετε, λένε κανόνε όταν κάποιο αμαρτήσει. Ε! Να πέσει και καμιά καμπάνα, κάποιο καιρό να μην κοινωνήσει σε την αμαρτία του. Εδώ, δυστυχώ, τους περισσότερους ανθρώπους δεν ισχύει γιατί. Δεν τους κάνει και καημό να μην κοινωνήσουν. Δεν έχουν όρεξη να κοινωνήσουν. Δεν έχουν πόθο για τον Θεό. Δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπείας. Λοιπόν, και τι λέει, όσα μυστήρια, όσε τα λαγμή δακρύων της μετανοίας, τόσες και οι θεραπευτικές αναταραχές... Αυτές είναι οι κολυμβίες, τα μυστήριά μας, η μετάνια. Όσες στιγμές έχει ώρα, τόσες φορές και ο της μεγάλης βουλής άγγελος είναι έτοιμο να δώσει τη συγχώρηση για να ιατρέψει τη λέπρα της αμαρτίας. Όλες τι στιγμές λοιπόν, όσες στιγμές έχει ώρα, η κάθε στιγμή. Δέστε λοιπόν, ο Θεός μας έδωσε ένα μεγάλο δώρο, τον χρόνο. Η μέρα έχει 24 ώρες. Η ώρα έχει 60 λεπτά και το κάθε λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Αυτέ οι στιγμέ είναι ευκαιρίε μετανία. Τις αγνοούμε. Τι σημαίνει αυτό, Σπατάλη χρόνου. Σημαίνει κακή χρήση του χρόνου. Μια στιγμή είναι η ιστορία. Δεν θα περιμένουμε να έρθει κάποιο να μα βάλει ή να πάμε πρώτοι. Κάθε στιγμή αυτη η κολυβήθρα. Μετά την Επαγγελία του Χριστού, μετά τον Σαυρό και την Ανάσταση, κάθε στιγμή μπροστά μα είναι και μια κολυβήθρα σιλόμ για τη θεραπεία μα. Την αρνούμεθα. Πρώτο εγώ. Αυτή όμω είναι η ευκαιρία μα, την Εκκλησία. Αυτό είναι το μυστήριο τη θεραπεία μα. Και τι κάνουμε? Κοφεύουμε. Κορδεύουμε τον εαυτό μα. Η σειρά των παθών, ποια είναι. Όταν ο άνθρωπο έχει μια ευαισθησία, τι λέει, Αχ, τι χάλια είμαι, θα προσπαθήσω. Όταν τα βλέπει σκούρα, λέει, Εντάξει, θα το κάνει Ευχαριστώ που μου το είπε. Δεν λοιπόν, επόμενη φορά, μην με ζαλίζει, εντάξει, θα το κάνει σου. Την λοιπόν, φορά, δεν ήρθε η ώρα μου. Και μία φορά, αφήστε με, σου κάνω ό,τι θέλω. Και μία φορά γίνεται δαίμονας Και μετά ο δαίμονας τον οδηγεί στη μεγάλη καταστροφή που λέγεται απόγνωση. Βλέπει τον εαυτό του, βλέπει ότι το δεν υπάρχει σωτήρια και χάνεται τελείω. Για τον χριστιανό όμω δεν υπάρχει ποτέ απόγνωση. Και ο μεγαλύτερο εχθρό είναι ο διάβολο, που εκφράζεται με αυτή την απόγνωση. Λοιπόν, η σειρά των παθών είναι αυτή. Που έρχεται ο διαβολάκη σου λέει: Έλα, μω, εντάξει, κάνω τώρα και αργότερα αλλάζει. Μετά ο άνθρωπο δεν είναι έτοιμο, δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει τόσο χάσει, έχει τόσο εθιστεί στη συνήθεια των πάθων, που δεν μπορεί μετά να απεγκλωβιστεί από αυτά. Λέει μετά, τα λέει συγκεκριμένα, να δούμε τι λέει παρακάτω. Λέει, Α σα απαριθμίσω όμω με συντομία τα άλλα όσα προξενεί στην πηγή αυτή πονηρά συνήθεια. Πρώτον, κάμνει τα αμαρτήματα βαρύτερα. Επειδή οι ρίζε του, τα πάθη προχωρούν όλο και βαθύτερα. Είναι φανερό και για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αυτό που λέγω ότι δηλαδή κάθε αμαρτία όσον αργοπορεί στον άνθρωπο τόσο γίνεται βαρυτέρα τόσο αυξάνει η της Ξέρετε λέμε ο Θεός μου αρέ, θα κάνει το θαύμα του Κοιτάξτε κάνει το θαύμα του αλλά όχι ερήμιν ημών Όχι χωρίς τη συγκατάθεσή μας και ο εαυτός μας υπόκειται και σε ψυχολογικά δεδομένα α λοιπόν συνηθίζουμε στο πάθος και στην αμάρτια δεν έχουμε διάθεση μετανοίες μετά και δεν μπορεί να κάνει και ο Θεός το θαύμα του άλλο να αμαρτάνει άλλο στα 20 και άλλο στα 50 του και να συνείδησε τα πάει, δεν ξεκολλάει μετά λέει, μωρό ο Θεός όλα τα κάνει όλα τα κάνει αλλά εσύ δεν θα θέλει μετά να το κάνει αυτό θα είσαι δυσκίνητος εσωτερικά γιατί ναι μεν κάνει ο Θεός το θαύμα του Αλλά κι εμείς είμαστε υποκείμενοι σε συνήθειε ψυχικές Σε εξαρτήσεις Σε πάθη που μας κάνουν δυσκίνητους Τόσους που δεν έχουμε πόθο μετά να πούμε το ήμαρτο Χάνε τη διάθεση Αυτό μας δουλεύει το ταγκαλάκι Ε μωρέ αργότερα λέει Αργότερα δεν θα πάρουν ούτε κότερα Δεν θα υπάρχει λοιπόν διάθεση αλλαγή τότε Δεύτερον, η πονηρά συνήθεια μικρήνει τα έμφυτα αγαθά. Αγριεύει η ψυχή. Χάνει το ευγενικό μέρο. Χάνει την ομορφιά τη. Αυτό που το νιώθουμε όλοι, ωραία, τι ωραία που τα νέει, είχαμε μια ζωντάνια, μια ομορφιά, μια καλοσύνη. Το χάσαμε, αυτό ξεφτίσαμε. Λοιπόν, και τούτη τη ζημιά δεν χρειάζεται απόδει απόδειξη σε κάποιον που στοχάζει την ευλάβεια, την αγάπη, που είχε προ τον Θεό κάθε ψυχή πριν να κυριευτεί από κάποιο θανάσιμο πάθος. Αλλά πού να τα δεις αυτό, αυτά αν είσαι σε άλλα πράγματα και έχεις μόνιμη αποχή από τον εαυτό σου. Τρίτο, κάμενη συνήθεια των άνθρωπων ευάλωτον στα λοιπά αμαρτήματα, επειδή ανοίγει δρόμο η μια αμαρτία στην άλλη, το ένα βοηθεί το άλλο. Τέταρτο, με το βάρος που δίνει στην ψυχή συνήθεια, δεν παρακινεί πλέον όπως στην αρχή» αλλά εξαναγκάζει, βιάζει, στενοχωρεί τον άνθρωπο πολλές φορές και χωρί να το θέλει να αμαρτάνει. Και πέμπτο, αποτέλεσμα της συνήθειας είναι η απελπισία το χείριστον, αυτό που είπαμε και πριν. Λέγεται τα σπίτια. Μπορούμε να πούμε ότι οι αμαρτίες είναι Τι Είναι εμφυλές. Δηλαδή κάτι τελευταίο έχει προτείνει Μα ναι με τα φύλλα και εσύ άστα να καταργηθούν τα φυλλού και άρσε και θύλαια μάγεσαι. <laughs> Πάμε το καταργήσουμε, όχι να καταλάβουμε τι εννοούμε. <laughs> για τον χριστιανό υπάρχει πρόσωπο, άρσε και θύλαια μια ζωή με αυτά. ψυχού <coughs> ψυχούλας μας, μέσα μας. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται για να κόψει τις ρίζες και τα νεύρα μιας πονηρά συνήθεια. λέει γιατί παραλυσία είναι όπως η σωματική παραλυσία τα νεύρα. Καταστρέφονται, έτσι και στην ψυχή τα νεύρα της ψυχής καταστρέφονται μέσα από τα πάθη και οδηγεί το άνθρωπο στην πνευματική παραλυσία Ποια είναι η θεραπεία τώρα Λέει το πρώτο που χρειάζεται για να κόψει τις ρίζες και τα νεύρα μιας πονηράς συνήθειας δεν είναι άλλο από την παντοδυναμία του Θεού Αυτή είναι που αχρόνως και ακόπως θεραπεύει αυτό το ανίατο πάθος όπως κηρύττει ο σημερινό παράλυτος με τον κράβατο στον ώμο. Αυτή όμως η παντοδυναμία δεν ενεργεί μόνη της, όχι πως δεν είναι μπορεί, ούτε πως δεν θέλει, αλλά για να μην αναιρέσει εκείνο που εχάρισε άπαξη διαπαντός στον άνθρωπο, το προαιρετικό. Χρειάζεται λοιπόν πολλά η παντοδυναμία αυτή του Θεού για να ενεργήσει σε εμά. Τι? Την αποχή του κακού το μίσος κατά της αμαρτίας της συντριβής της καρδιάς το μυστήριο της μετανοίας και αληθινής εξομολογήσεως και μαζί με όλα αυτά την προσευχή και την θέληση του ανθρώπου να κλείνει τον αυχένα και με θερμά δάκρυα να ζητήσει την παντοδυναμία του Θεού Αυτό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε Αν το κάνουμε πρώτος και μετά τα παράματά είναι τελείω διαφορετικά Δέστε πόσο δεν αξιολογούμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Άνθρωπος που πιστεύει αληθινά στον εαυτόν του, δηλαδή στο αυτό που του δώσει ο Θεός το μυστήριο της ζωής και της ελευθερίας, είναι αυτός που έχει πραγματική αξία, είναι αυτός που κάνει γρήγορα γρήγορα αυτή την κίνηση. Αλλά ανάλογα τι επενδύεις έχουμε κάνει, που επενδύουμε, τι για μας είναι σημαντικό. Όπω ο εκεί και η καρδιά μας. Πού είναι η καρδιά μας. Ποιο είναι ο θησαυρό μα, Αυτό είναι το ερώτημα. Αν πιστεύουμε ότι ο θησαυρός είναι μέσα μα και το σεβόμεθα αυτό, η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι αυτή. Και δεν θα είναι κίνηση μια στιγμή, θα είναι κίνηση και στάση ζωή. Και αυτό θα ενεργοποιεί τα σπλάχνα του Θεού. Θα νιώθουμε τη φιλανθρωπική του του Θεού. Και τέτοιοι θα είμαστε κι εμεί για του άλλου. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Αν ζούμε, την άλλη Δευτέρα τα λέμε. Χιστό ανέριστε εκ νεκρών, θανάτου θα και έτσι, εμεί μη μα